Υιερός Ναός Παναγίας Λαοδηγήτριας. Ομιλία Πατέρα Βαρνάβα, 30 Νοεμβρίου 2009. Εις το όνομα του Πατρός και του το Ιπνέμματος. Βασιλεύ Φουράνοι, παράκλητο, το πνεύμα της αληθίας, που αν τα πάντα πληρών, αυθιζαυρός των λαγαθών και ζωής χωριγός, αλλα θέα, και ασκίνησον ημί, και καθάρισον μας ο πάσης κυρίδας και σώσουν αίθλες ψυχάσιμον. Θέλετε να ρω στην Εκκλησία διαβάσαμε ένα χωρίο από το Ευαγγέλιο του Λουκά το Ευαγγελιστή Λουκά που μιλά για τον πλούτο και αναφέρει ο Κύριος ότι δύσκολα σώζονται οι πλούσιοι. Εκείνος δε είπε όλα αυτά τα φύλαξα από την ιανική μου ηλικία. Τις αρετές δηλαδή και την τήρηση των εντολών του Κυρίου. Όταν άκουσε αυτά ο Ιησούς του είπε ένα ακόμη σου λείπει. Πώλησε όλα όσα έχεις και μοίρασέ τους στους πτωχούς και θα έχεις θησαυρών ή τους ουρανούς και έλα ακολούθησέ με. Αλλά εκείνο όταν τον άκουσε, το άκουσε ελυπήθηκε πολύ διότι ήτανε πολύ πλούσιος. Όταν ο Ιησούς τον είδε τόσο λυπημένο είπε πόσο δύσκολο είναι δι' που έχουν τα χρήματα να μπουν στη Βασιλεία του Θεού. Είναι ευκολότερο να περάσει μια καμήλα από την τρύπα μιας βελόνας παρά να μπει ένα πλούσιος στη Βασιλεία του Θεού. Εκείνοι που τον άκουσαν είπαν τότε ποιο μπορεί να σωθεί αυτός δι' είπε εκείνα που είναι αδύνατα στου ανθρώπου ανθρώπους είναι δυνατά εις Θεό. Αυτό το είπε ο Κύριος. Το εννοεί όταν το λέει και δεν είναι σχήμα λόγου. Εμείς όμως έχουμε ένα άλλο τρόπο ζωής. Ο πολιτισμός μας μας λέει κάτι άλλο. Έχουμε άλλη στόχευση, τον πλούτο. Και θεωρείται προνόμιο. Θεωρείται ε, σπουδαίων πράγμα είναι στόχος ζωής τον ο άνθρωπος πλουσιο. Θεωρείται αγαθόν. Θεωρείται τα πιο σημαντικά αγαθά. Ο άνθρωπος λέει την εξυπνάδα, τη γνώση ως αγαθόν την ομορφιά και τον πλούτο. Συνήθως επικεντρώνεται σε αυτά. Και η ζωή μας έτσι αξιολογεί τα πράγματα. Ο Κύριος λέει όμως ότι ο πλούσιος δύσκολα σώζεται. Μόνο ο Θεός να βάλει το χέρι του που λένε. Και αυτό γιατί όχι μόνο ότι ο άνθρωπος εξαρτά την προσωπική του αξία με τα υλικά αγαθά και όχι ο επειδή ταυτίζεται με αυτά και βρίσκει την αίσθηση της προσωπικής του αξίας στα πράγματα αλλά γιατί ακυρώνει και ο το μυστήριο της αγάπης με αυτόν τον τρόπο. Δεν λέει ο Κύριος πέταξε αλλά δώστα στους φτωχούς. Εξαργύρωσέ τα και δώσε στους φτωχούς. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας δείχνει δύο παραμέτρους που δείχνει την ποιότητά μας ότι αξιολογείται η αίσθηση της επιτυχίας μας και της προσωπικής αξίας τα πράγματα και δεύτερον ότι δεν μπορούμε να καταλάβουμε το λόγο ύπαρξης των πραγμάτων που είναι η διακονία της σχέσης τον Τα πράγματα βρίσκουν το περιεχόμενό τους σε αυτήν τη διάσταση, στο βαθμό που ενεργοποιούν, αναπτύσσουν και διαφυλάτουν τις σχέσεις των ανθρώπων. Αν όμως εμείς λειτουργούμε με βάση το ατομικό μας συμφέρον που εκφράζεται στη δυνατότητα κτήσης, κτητικότητος, των πραγμάτων τότε θεωρούμε συμφέρον μας το πόσο περισσότερα μπορούμε να κερδίσουμε είτε εις βάρος των άλλων είτε πόσο έξυπνοι. Φαινόμαστε για να εκμεταλλευτούμε ευκαιρίες ζωής και να καρποφορήσουμε να αυξηθούν οι καταθέσεις μας και να κάνουμε καλύτερες επενδύσεις. Μάλιστα αυτή, αυτό το ψώνιο που έχουμε είναι ότι όταν ο άνθρωπος πάθει μία οικονομική καταστροφη νιώθει ότι αυτό ταυτίζει με την έννοια ζωή του καταστρέφει η ίδια ζωή του όταν καταστρέφει ο ανθρώπος οικονομικά ή πάθει μία ζημία αρρωστανεί τόσο πολύ που αυτό είναι ένα στοιχείο που δείχνει ότι έχει ταυτίσει ο άνθρωπος την έννοια της ζωής με αυτά τα πράγματα και όχι με την έννοια της ικανότητας να είναι πρόσωπο δηλαδή να αγαπιέται και να αγαπάει. Είναι τόσο μάλιστα η μανία μας που αυτό το θεωρούμε δεδομένο ότι έτσι πρέπει να είναι. Μεγαλώνουμε με αυτό, αυτό το πνεύμα, με αυτή τη διάθεση και αυτή η διάθεση του, αυτά είναι δικά μου και δεν πρέπει να τα χάσω μου στείνει και τα μεσότυχη, τα, τα, στείνει τα τείχη που με διαχωρίζουν από του άλλου ανθρώπου και υψώνω ω δεδομένο ζωή την έννοια πια του συμφέροντο που το συμφέρον μου διαφυλάσσεται πώ με τη δικαιοσύνη. Άρα, μια κατάρα που έχουμε είναι ο νόμο και η δικαιοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη διαφυλάσσει τους μεταπτωτικούς ανθρώπους. Και στον άνθρωπο που ζει μέσα στη χάρτη του Θεού καταργείται η έννοια της δικαιοσύνης και του νόμου. Αλλά υπάρχει αδικία της αγάπης. Όπως λέει ο Άγιος Ισάκος ο Σύρος, ο Θεός είναι άδικος. Είναι άδικος ο Θεός. Γιατί λέει ήταν δίκαιος δεν θα κανένας. Και μας σώζει η αγάπη του, το ελαιός του μα αυτή την έννοια λοιπόν θα μπορούμε να δούμε ότι τα πράγματα, τα πλούτη μας όχι απλώς μας εμποδίζουν από τη φιλανθρωπία γιατί δεν έχει νοημα μια εκτό ασφαλούς φιλάνθρωπη πράξη αλλά τα πλούτη μας εμποδίζουν από το ανελευθερωθεί ψυχή μας και να καταλάβουμε ότι η χαρά μας είναι η δυνατότητα σχέση, η δυνατότητα αγάπης. Να δούμε, λοιπόν, αυτό το κεφάλαιο της αγάπης. Και πώς αυτό μπορεί να το διαπραγματευθούμε δια της προσευχής. Είχαμε ξεκινήσει στις πρώτε μας συνδύσεις για την προσευχή και κάθε, μέρα, κάθε φορά θα το τονίζουμε ότι η πηγή κάθε καλού, ο καρπός κάθε καλού, ο, ο, ο, ο καρπός του Αγίου Πνεύματος είναι δώρο που κυρίως έρχεται με την προσευχή. Κάτι καλόν που έχουμε είναι της προσευχής όχι της μηχανικής προσευχής, όχι της τυπικής προσευχής, όχι της νευρωτικής προσευχής για να νιώσουμε κανάμε τον κανόνα μας. Αλλά της προσευχής που μας θέτει έναντι του Θεού, έναντι του εαυτού μας και έναντι του αδελφού μας. Αυτή που ξεκαθαρίζει το τοπίο και πολλές φορές έχουμε <κυρίζει> την ανησυχία την απορία τι είναι προσευχή πως προσευχόμαστε, ποιος είναι ο στόχος της, ο σκοπός της Να αυτός είναι να γίνουμε μέτοχοι των δωρεών του Αγίου Πνεύματος δεν είναι προσευχή να βιάσουμε τον Θεό να εκπληρώσει τα αιτήματά μας που πολλές φορές είναι άρρωστα τα αιτήματά μας αλλά ο, ο στόχος, ο σκοπός της προσευχής είναι να μπορούμε να μετέχουμε, να κοινωνούμε τα δώρα του Αγίου Πνεύματος. Και το κυριότερο, το βασικό δώρο του Αγίου Πνεύματος είναι η αγάπη. Γιατί δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αληθινά δεν μας εμπνεύσει το Αγίο Πνεύμα. Δεν είναι υπόθεση μόνο δικής μας προσπάθειας, δικής μας ανάλυσης η δική μας γνώσης αλλά κυρίως δεν μπορούμε να αγαπήσουμε αν δεν μας εμπνεύσει το Άγιο Πνεύμα και αυτό που ελκεί τα δώρα του Αγίου Πνεύματος στην προσευχή μας ο τρόπος το μέσον είναι η προσευχή δεν είναι απλώς το να είμαστε ικανοί να καταλαβαίνουμε κάποια πράγματα να διαπραγματευόμαστε διανοητικά κάποιες έννοιε, αλλά στο βαθμό που ταπεινωνόμαστε ενώπιον του Θεού. Τι σημαίνει ταπείνωση. Ταπείνωση δεν σημαίνει να λέω στον Θεό πόσο είμαι, έτσι απλώς. Αλλά ταπείνωση είναι να του πω, δεν ζω χωρίς εσένα. Δεν είμαι αυτάρκης. Δεν είμαι αυτάρισκο. Δεν μου αρκεί αυτός Όπω Όπως και ο έρωτας, είναι μία ταπείνωση. Ταπείνωνεται ένας άνθρωπος και λέει, δεν ζω χωρίς εσένα σε κάποιον άνθρωπο. Λοιπόν, η προσευχή είναι μια κίνηση προς τον Θεό που ζητούμε την αγάπη του. Εάν λοιπόν ο άνθρωπος μπορέσει να αγαπήσει σώζεται, αν έχουμε αγάπη σωζόμαστε, αυτό το είπε ο Κύριος. Γιατί κριτήριο, λέει, η σωτηρία μας είναι η αγάπη. Όπως λέει και ο ιερός Αβουστίνος, αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις. Εάν αγαπούμε αληθινά, δηλαδή με την αγάπη του το αλλιού Πνεύματος, τότε η ψυχή ελευθερώνεται, ελευθερώνεται από τους νόμους. Γιατί όπου η χάρις εκεί φεύγει η σκιά του νόμου. Δεν λέει, της χάρητος ελθούσης παρήλθεν η σκιά του νόμου. Η χάρις, λοιπόν είναι η αγάπη, η θυσιαστική αγάπη. Όταν λοιπόν υπάρχει αυτή η αγάπη δεν υπάρχει νόμος. Γι' αυτό λέει ο Ιερός Αυγουστίνο αγάπα και κάνει ό,τι θέλεις. Η αγάπη λοιπόν για γεμείς την ψυχή όμως χρειάζεται εδώ να γίνει μια επισήμανση. Υπάρχει μεγάλη παραχάραξη, διαστροφή των όρων και ένας τέτοιος όρος που διαστρέφεται, ένα τέτοιο όνομα που διαστρέφεται κατεξοχήν είναι η αγάπη. Ο καθένας όταν ονομάζει τα πράγματα, ονομάζει τις ιδιότητες, ονομάζει τα γεγονότα, έχει ένα δικό του περιεχόμενο όπω το αντιλαμβάνεται. Έχει μία προσωπική αντίληψη του περιεχομένου των ονομάτων που αυτό καθρεφτίζει και την πνευματική του κατάσταση. Είμαστε τόσοι άνθρωποι εδώ, για τον καθένα η έννοια της αγάπης είναι τελείως ίσω ίσως διαφορετική. Είναι τελείως διαφορετικό περιεχόμενο. Αλλά αυτό δεν είναι τόσο κακό, δεν είναι τόσο παράξενο, δεν είναι τόσο αρνητικό όσο όταν σε τέτοιες έννοιε δώσουμε λαθεμένο περιεχόμενο και ενώ μιλούμε για αγάπη μέσα μας να έχουμε αρνητικές αμαρτολές διαθέσεις δεν είναι τόσο δόκιμος όρος αμαρτολές όσο ύποπτες διαθέσεις. Δηλαδή πίσω από τα όμορφα ιερά ονόματα όπως είναι η αγάπη πολλές φορές κρύβονται λαθεμένες διαθέσεις ύποπτες. Χρειάστε λοιπόν να αποκατασταθεί μέσα μας το περιεχόμενο των ονομάτων και των όρων αυτών. Και στην αποκατάσταση αυτού του ονόματο θα κρυθεί η εσωτερική μας κατάσταση. Ο Κύριος δεν είπε, δεν ήρθα να κρίνω τον κόσμο, αλλά να το σώσω. Ποιος τον κρίνει, ο λόγος μου, η αγάπη μου. Λοιπόν, στο βαθμό που ξεκαθαρίζεται το πραγματικό περιεχόμενο και διάσταση Τη αγάπης κρινόμεθα. Ξεκαθαρίζεται μέσα μας τι γίνεται. Θα πάρουμε λοιπόν στη συνέχεια κάποια χωρία από τους πατέρες μας που μας περιγράφουν αυτόν τον όρο της αγάπης λίγα κομματάκια για να δούμε και μας την πραγματικότητα την καθημερίνη μας τι συμβαίνει. Μερικές φορές θεωρούμε την Αγάπη μια τυραννική κτητικότητα που αισθανόμαστε για τους δικούς μας ανθρώπους. Είναι το παιδί μου. Είναι ο συντροφός μου. Είναι ο έρωτάς μου. Αυτό εμείς το ονομάζουμε αγάπη. Αλλά στην ουσία είναι η ανάγκη μας ο άλλος να ικανοποιήσει τις ατομικιστικές μας ναρκισιστικές ανάγκες. Και να είναι το κτίμα μας, να είναι το δικό μας, να είναι η περιουσία μας, να είναι ο δικός μας άνθρωπος. Αυτό, εάν δεν έχει ελευθερία, αν δεν δίνεις τον άλλον τον χώρο να είναι ο εαυτός του και αν δεν σεβόμαστε τις διαθέσεις και την προσωπική κατάσταση του άλλου ανθρώπου, αυτό είναι μία κτητικότητα γι' αυτό τέτοιου είδους αγάπη απαιτεί η αγάπη που απαιτεί είναι εκτιτική η αγάπη που δεν είναι εμπνέει ελευθερώνει και ο άνθρωπος λέει ότι δεν είναι φως πάει προς το φως δέστε είναι λεπτή διάκριση αυτή η έννοια του σε αγαπώ άρα εις σε μένα και σε εκδιάζω να υπακούς εις ανάγκε ανάγκες μου είναι μία μειονεξία, είναι μία ανασφάλεια, είναι μία κτητικότητα. Στο βαθμό που ελευθερώνει η αγάπη μου τον άλλον να είναι όπως θέλει και όταν θέλει κοντά μου, αυτή η αγάπη δεν είναι κτητική και εμπνέει. Μα θα πει κι άλλος αν αφήσουμε αυτό το ελευθερή, καίκαμε, θα χωρίσουμε όλοι. Να χωρίσουμε όλοι. Ή κάτι θα γίνει αληθινό έστω και ένα στους χίλιους ή να μην είμαστε όλοι χίλια κορόιδα Πρέπει κάποτε να ξεκαθαρίσει μέσα μας κάτι αληθινό Δεν μπορούμε να έχουμε την αγωνία αν άλλος είναι αληθινά κοντά μας ή όχι Όποτε θέλει ας φύγει, όποτε θέλει ας έλθει Αυτό δεν κάνει ο Κύριος, την αυτή είναι η οχι οποτε θελει φυγει Όποτε θέλουμε λέει οποτε θελουμε ερχομαστε και όποτε θέλουμε φεύγουμε. Δεν μπορούμε να ξαναγκάσουμε τα συναισθήματα κανενός ανθρώπου. Αν δεν ξαναγκάσουμε πάντα θα υπάρχει η ανασφάλεια θα τα χάσουμε. Αυτό λοιπόν το στοιχείο δηλώνει ότι δεν είναι τόσο υγιή η αγάπη μας που περιγράφουμε τόσο όμορφα και με μια γοητή αναλεκτική αισθητικη αισθησιακή μόνο λοιπόν όταν θα μπορέσουμε να αγαπήσουμε κάποιους που δεν είναι δικοί μας θα μπορέσουμε να έχουμε κάποια ελπίδα ότι μπορούμε να αγαπάμε πραγματικά και τους δικούς μας δίκτυς λοιπόν είναι αν μπορέσουμε να αγαπήσουμε κάποιους που δεν είναι δικοί μας που δεν είναι της μα, που δεν είναι του κύκλου μας που δεν είναι του οργανωσή μας που δεν είναι του κομματός μα, που δεν είναι του χώρου μας αλλά εμείς όταν φτια... φτιαχτήκαμε χριστιανικά ρομπότ, χριστιανικά ούφο που πρέπει να κατευθυνθούμε προς τον Χριστό ακολουθούντας μια οδόν πεπατημένη και σίγουρη που σε αυτήν περιέχεται η ανάγκη μας να σωθούμε μια γωνιά του παραδείσου, ξέρετε ποιο είναι το ανάλογο στην κοσμική ζωή αυτό που λέει ο χριστιανός ο ευλαβής, μια γωνιά του παραδείσου και πέντε σίγουρες καταθέσεις στην τράπεζα. Και ένα σίγουρο σύντροφο. Και ένα καλό σπίτι. Και ένα καλό εξοχικό και ένα σούπερ αυτοκίνητο. Αυτό είναι το ανάλογο στην κοσμική του έκφραση μια γωνιά του παραδείσου. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αγαπούμε τον εαυτό μας με τρόπον που χωρίζεται από τον άλλο απομακρύνεται από τον άλλο δεν μπορεί να με τον άλλο δεν μπορεί να κατανοίσουμε τον άλλο ποιο είναι το αποτέλεσμα αυτού του ανθρώπου να γίνει βλάξ να μην έχει αντίληψη να μην έχει συναισθηματική νοημοσύνη και ευρύ χωρή εσωτερική που να προσαρμόζεται σε κάθε περίσταση και να κατανοεί το κάθε προβλήμα και του κάθε άνθρωπο και να κατανοεί όχι για να εξουσιάσει αλλά για να ελευθερώσει για να αναπαύσει ο άνθρωπος μόνο που λειτουργεί κατά αυτή την τρένεια μπορεί να δει φως. Όπως λέει κάπου αλλού νομίζω ο μάξιμος ο ομολογητής λέει προϋπόθεση για αυτήν την αγάπη είναι η καταπολέμηση της φιλαυτείας. Δηλαδή μη έσω αφτάρεσκος κι ουκέσιμις άδελφο. Μη έσω αφτάρεσκος να αρκούμε στα δικά μου και να αγαπώ τον εαυτό μου και να νιώθω σίγουρο με τον εαυτό μου και ουκέ η μυ άδελφο. Αλλιώ θα γίνει μυ Θα βλέπει εχθρού, θα βλέπει αντιπάλου. Μια κουβεντούλα. Μη έσω αφτάρεστο και ουκέ η άδελφο. Έχει σοφία, έχει φω, έχει πνεύμα. Ξέρετε ποια είναι η δυσαρέσκεια που ζούμε. Να, τέτοιοι άνθρωποι δεν υπάρχουν σήμερα που να γεννούν τέτοιο λόγο. Αυτό ο λόγο είναι ζωή. Και η ιστορία είναι περιγρα... Περιγρα... περιγραφή ζωής σήμερα δεν έχουμε ιστορία έχουμε επεισόδια δεν γίνονται γεγονότα δεν γίνονται γεγονότα και αυτό το κενό ότι δεν υπάρχει ζωή και γεγονότα κάνουμε εντυπωσιακά πράγματα επεισόδια δηλαδή αν ακούσετε ειδήσει όλο μιλά για επεισόδια τρομερά επεισόδια αλλά πουθενά ζωή πουθενά γεγονός πουθενά ιστορία να δούμε Στη συζυγική αγάπη, δυο-τρία πραγματάκια και θα δούμε την επόμενη τρίτη, δεύτερα περισσότερα. Να δούμε όμως θα επιμείνουμε στην έννοια της αγάπης όπως την περιγράφει με πατέρα μας. Η έλξη λοιπόν που αισθανόμαστε για το πρόσωπο μας ενδιαφέρει όταν είμαστε ερωτευμένοι είναι κυρίως μια φυσική έλξη. Μια φυσική έλξη. Αυτή η έλξη όμως δεν είναι αρκετή. Για να ικανοποιεί την βαθύτερη ανάγκη που την προκαλεί. Η βαθύτερη ανάγκη προκαλεί την αγάπη, την έλεξη, είναι η ανάγκη του ανθρώπου να ενωθεί με τον άλλον άνθρωπο. Γιατί η αμαρτία γεωσκαρπών, το χωρισμό, το κομμάτιασμα, η επιστροφή στη σωτηρία μας είναι η αποκατάσταση της ενότητας, η ένωση με τους ανθρώπους. Και βρίσκουμε έναν άνθρωπο που σε εμπεριλαμβάνει, ανακεφαλαιώνει όλο το ανθρώπινο γένος. Δηλαδή η γυναίκα με όλο ο κόσμος, ο άνδρας με όλος ο κόσμος. είναι ανακεφαλείωση η περίληψη όλου του κόσμου και όταν ενώνομαι με έναν άνθρωπο ουσιαστικά ενώνομαι με όλη τη ζωή ενώνομαι με όλο τον κόσμο λοιπόν δεν είναι αρκετή η φυσική έλξη για να ικανοποιήσει όλη αυτή την ανάγκη που έχει ο άνθρωπος γι' αυτό δεν θα πρέπει κανείς να του δίνει υπερβολική σημασία χρειάζεται να εξελιχθεί αυτή η έλξη γι' αυτό τι σημαίνει Ξέρετε, ο άνθρωπος των πραγμάτων είναι και εξαιρετικά σεξουαλικός. Ο άνθρωπος τη σχέση είναι εξαιρετικά ερωτικός. Θα δεις έναν άνθρωπο που είναι εγκλωβισμένος στα πράγματα και δεν θέλει να χάσει ακόμη και τον παράδεισό του. Άμα ελευθερωθεί από τις ενοχές είναι ο πλέον σεξουαλικός άνθρωπος όχι με την υγιένεια, με την έννοια τη αντικειμενοποίηση του προσώπου. Αν όμως ο άνθρωπος μπει μέσα στην χάρη του Θεού και καταλαβαίνει ότι αυτό που διασώζει το πρόσωπο είναι η σχέση αγάπης και εξόδου από τον εαυτό μας τότε κατανοεί ότι ο, είναι τελείως διαφορετική η έννοια της ερωτικής έλξεως δύο προσώπων. Γι' αυτό ο Άγιος Χριστόστομος τι τονίζει. Κάτι το οποίο πολλοί από εδώ θα διαφωνήσουν θα το για το οποίο είπε Σε αυτήν την επιλογή του συντρόφου. Λέει, μην επενέσει αυτήν για το κάλο τη. Τη γυναίκα. Πού να πει κανεί και για τον άντρα. Αν και οι γυναίκε δεν επενούν το κάλο όσο την εξυπνάδα και τα χρήματα. <coughs> μην επενέσει αυτήν για το κάλο Είναι δείγμα το να κολλά των ανθρώπων και ο έπαινο και το μέσος και το μίσος, εκείνο και η αγάπη αυτή. Να επιζητήσεις το κάλο τη ψυχή. Να μιμηθείς των νηφίων τη Εκκλησία. Το εξωτερικό κάλο είναι γεμάτο να και απόγνωση, και οθεί ει ζηλοτυπία, και πολλάκις σε κάμνη να υποπτεύεσαι παράλογα πράγματα. Μια πατάει ή δεν μια έχει ιδονή. έχει, μέχρι τον πρώτο μήνα. Και το δεύτερο, ή το πολύ τον πρώτο χρόνο. Ή στο εξή όμω δεν έχει πλέον ειδονή, αλλά εξαιτία τη συνήθεια εξασθενίζει το θαύμα. Εις τη γυναίκα όμως που δεν είναι τέτοια, τίποτα παρόμοιο δεν συμβαίνει. Αλλά ευλόγο, όταν αρχίζει ο έρος, παραμένει πάντοτε δυνατός. Επειδή είναι αίρος του καλού τη ψυχής και όχι του σώματος. Δηλαδή το σώμα είναι κακό. Έχει κανείς απορία. Δεν μπορούμε να τα χωρίσουμε αυτά τα δύο. Δεν είναι κακό το σώμα. Είναι κακό το σώμα που είναι στερημένο της ψυχής. Και είναι ευλογημένο το σώμα το οποίο παίρνει έμπνευση από την ψυχή. Το πιο όμορφο σώμα, αν δεν έχει ψυχή είναι νεκρό, το και είναι νέκρα. Αυτό που ζωοποιεί, που δίνει περιεχόμενο και ερωτικό στο σώμα, είναι το κάλος της ψυχής. Αν ο άνθρωπος όμως ο ίδιος δεν έχει αυτό το κριτήριο ζωή για τον εαυτόν του και είναι νεκρός μέσα του τότε κατά ανάλογον τρόπο βλέπει τα πράγματα. Μα δέστε, αν είναι αυτό αλήθεια που το έχει σώστον ότι το θαύμα κρατάει έναν χρόνο μετά και παντήσεις και παντρευθείς τι κάνεις. <laughs> Τρως μια ζωή έναν άνθρωπο που το βαριέσαι μετά τι θα γίνει τότε. Ε, Μυχεία, Λογικό δεν είναι. Εκτός δεν είναι κανείς και δεν έχει πολύ όρεξη. Αν είσαι ορεξάτο άνθρωπο και είσαι ανήσυχο και για σένα είναι περιεχόμενο ο έρωτα, τι θα κάνει όταν συνειδήσει ο σύντροφό σου, Τι. ή θα αρχίσει τι μετάνιε εκεί, μετάνιε έτσι και το ξεπεράζει, θα απαντήσει τη γυναίκα σου, δεν γίνεται αλλιώ. Αλλά με τι μετάνιε δεν γίνεται δουλειά. Με την απάτη δεν γίνεται, κάτι πρέπει να βρεθεί. Εκείνη όλη η ιστορία η δυσκολία στα ζευγάρια μου, λέγε κάποιο παπά. Σά σήμερα πριν 22 δύο χρόνια γίνε μοναχός σε τέτοια ώρα Ξερα μέσα στη ζωή στις 40 στις 20 Λοιπόν πριν γίνω μου λέει καλά κάνεις mm. μου και δεν παντρεύεσαι Ρε παπαθενάς γιατί το λες <στονίς> Νομίζεις λέει Όταν συνηθείς τη γυναίκα σου το ξέλο πράγμα σε αρέσει πιο πολύ <στονίς> <στονίς> Και είναι <οι> μεγαλύτερη πειρασμοί Είναι <στονίς> μεγαλύτερη πειρασμοί Πιο εύκολα πέφτει ο παντρεμένος από αυτό που αποφάσισε ότι τέλος Άρα γιατί συμβαίνει αυτό, γιατί λείπει το πνεύμα, λίγη ψυχική σχέση. Λείπει ο τρόπος να μετουσιωθεί. Δεν είναι αυτονόητο ότι ο έρωτας υπάρχει από μόνος του. Χρειάζεται να εξελιχθεί. Πώς θα εξελιχθεί, δια μαγείας. Πρέπει να βρω πράγματα που με κάνουν να είμαι ενδιαφέρον για τον άλλον και που ενεργοποιούν την ύπαρξη του άλλου είναι ενδιαφέρουσα. Αυτό είναι υπόθεση άσκησης, είναι υπόθεση ανάπτυξης, είναι υπόθεση προσωπικής εξέλιξης. Γι' αυτό είναι τεράστιο λάθος ότι θα θεωρεί κανεί παντρεύτηκα, τέλειος η ιστορία και είμαι και χριστιανός, απογορεύεται η αμαρτία, απογορεύεται η μοιχεία. Μαχι, με φυλακή θα γίνουν όλα αυτά τα πράγματα, με όρους. Πρέπει να είναι υπόθεση ζωής, ελευθερίας, έμπνευσης. Και αυτό που γεννά ενδιαφέρον είναι το κάλος της ψυχής του ανθρώπου. Η ομορφιά της ψυχής θα βρει ο άνθρωπος τον τρόπο που θα μετουσιωθεί ο έρωτας η αγάπη. Ο εγωκεντρικός άνθρωπος νομίζει ότι ερωτεύεται ενώ διψάει ατομική ικανοποίηση. Δέσμιος σε μια βασανιστική φυλαυτία, σε μια αδιέξοδη απληστία και μοναξιά. Γιατί, σου λέει, αφού δεν με γεμίζει η ύπαρξη του άλλου ανθρώπου, η αγάπη του άλλου ανθρώπου, τότε θέλω διαρκώ, θέλω διαρκώ πράγματα να μου κινούν το ενδιαφέρον, να μου ικανοποιούν την επιθυμία. Αυτό οδηγεί σε μια πληστία, σε μια κόρεστη κατάσταση που δεν ικανοποιείται πλήρως ποτέ ο άνθρωπος Και ταυτόχρονα σε μια μοναξιά. Γιατί δεν επικοινωνώ για να ενωθώ με τον άλλον άνθρωπο για να δώσω, αλλά για να πάρω. Να κερδίσω. Δεν βρίσκω σημαντικά στην ύπαρξη του άλλου άνθρωπου, στο πρόσωπό του. Η αγάπη όμως, κάτω από τους πατέρες μας, είναι δημιουργική. Δηλαδή τι. Ερωτεύεται ένα πρόσωπο, όχι επειδή είναι καλό, αλλά για να το κάνει καλό. Δηλαδή η αγάπη ζωντανεύει τον άλλον άνθρωπο και κινείται προς τον άλλον άνθρωπο για να τον, ζων... να τον ενεργοποιήσει. Να του δώσει κίνητρα, να του δώσει ενδιαφέρον, να τον ενθουσιάσει. Που, όχι μόνο προς το προσωπό του, αλλά προς το γεγονός της προσωπικής του ύπαρξης και μπροστά στο γεγονός και στο μυστήριο της ζωής. Να δούμε λοιπόν τι λέει ο Άγιος μου θα διαβάσουμε ένα κειμενάκι του. Αλλά κοίταξε λέει και τώρα λένε αγαπάμε ο ένας τον άλλον γιατί ο ένας έχει δύο φίλους ή τρεις ή ο δε τέσσερις. Αλλά αυτό δεν το κάνουν για άλλο λόγο παρά για να τους αγαπούν. Αγαπούμε για να μας αγαπούν. Αλλά τον αγαπάμε για τον Θεό, δηλαδή να έχουμε αγάπη εν Χριστώ, δεν έχει αυτήν την αιτία της αγάπης. Αλλά αυτός που έχει αυτή την αγάπη θα διάκυνται προς όλους ως προς αδελφούς. Σ' αυτό θα γίνουμε όμοι με τον Θεό, αν τους αγαπάμε όλους και τους εχθρούς. Και όχι, δε σε τη λέει εδώ, σ' αυτό θα γίνει όμοι με τον Θεό, προσέξτε. Αν του αγαπούμε όλου και του εχθρού και όχι αν κάνουμε θαύματα, δεν μα ζητά αυτό να κάνουμε θαύματα, μα ζητά να αγαπούν του εχθρού μα, και αυτό θεωρείται το μεγαλύτερο θαύμα. Γιατί και τον Θεών το θαυμάζουμε και όταν κάνει θαύματα, αλλά πολύ περισσότερο όταν φιλανθρωπεύει και όταν ανεξικάκει. Αν λοιπόν αυτό είναι αξιοθαύμαστο και στον Θεών είναι πολύ περισσότερο φανερό στου ανθρώπου. Ότι αυτό θα μας κάνει αξιοθάβομα Αυτή είναι η τοποθέτηση των Πατέρων μας στο όνομα της αγάπης. Αυτό είναι το περιεχόμενο που δίνουν στον όρον αυτόν. Υπάρχει η έννοια της αγάπης που αγαπώ τους δικούς μου. Γιατί έχω συμφέρον. Γιατί προσδοκώ ότι θα πάρω κάτι από αυτούς. Είναι η φυσική αγάπη. Όπως έχει η μάνα και το παιδί της. Όπως έχουν οι συγγενείς μεταξύ του Είναι φυσική αγάπη. Υπάρχει όμως η άλλη αγάπη, η πνευματική αγάπη. Δεν είναι κακή η φυσική αγάπη. Αλλά δεν έχει χάρη. Θεού η φυσική αγάπη. Είναι προθάλαμο. Είμαστε ακόμα στον άρθικα. Να έχουμε τα κεριά. Δεν μπήκαμε στο ιερό. Το ιερό τάγια Άγια των Αγίων το σώμα του Χριστού είναι αυτή η πνευματική αγάπη και λέει να διάκυνται προς όλους ως προς αδελφούς δεν χωριζόμαστε σε ομάδες δεν κάνουμε κλίκες δεν αποκλείουμε τους άλλους από τη ζωή μας δεν ομαδοποιούμεθα. θα ναι θα υπάρχει μια ομαδοποίηση στο βαθμό που Επικοινωνώ με κάποιον περισσότερο. Σαφώ. Αλλά αυτό μέχρι να θεωρώ ότι άλλο είναι δικό μου και άλλο δεν είναι, με το να κουτσομπολεύω τον άλλον, με να υπονομεύω τον άλλον ή να υπονομεύω τη σχέση με κάποιον άλλον άνθρωπο, αυτό απέχει. Δικαιούται κανεί να έχει μια ιδιαίτερη σχέση. Αν όμω αυτή η ιδιαίτερη σχέση είναι μια υπονόμευση μια άλλη σχέση, είναι μια κατάκριση μιας άλλης σχέσης, είναι μια διάθεση ομαδοποίησης, αυτό δεν είναι το Θεό, δεν είναι πνευματική αγάπη. Για να μπορέσει ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το θαύμα του Θεού, να έχει αγάπη προς όλους, δεν είναι υπόθεση έρευνας ατομικής, είναι υπόθεση προσευχής, είναι υπόθεση χάριτος. Καταλάβα ότι άλλο ακόμα ισχυρό λόγος προσευχή. όσο και να πιάσεις τον εαυτό σου να τον ξεζουμίσει, να τον αναλύσει, να το σκεφτείς να διαπραγματευτεί τις σκέψεις τα συναισθήματά σου, τα ενεργεία σου, τα αντιδράσεις σου τίποτα δεν μπορείς να βγάλει. πολύ λάκιστα πράγματα <χω> Αν όμως αφεθείς στην προσευχή να ζητώντας την προσωπική σχέση με τον Θεό καθίστασε πρόσωπο αποκτάς την δυνατότητα να αγαπάς, δηλαδή αποκτάς καρδιά, ελευθερώνεσαι μέσα σου, γκρεμίζονται οι λογισμοί, οι λογισμοί τι είναι, είναι η προστασία ενός φοβισμένου ανθρώπου, οι λογισμοί τι είναι, είναι η άμυνα ενός ανασφαλούς ανθρώπου, ο άνθρωπος που είναι αφιμένος στην αγάπη του και δεν έχει ανασφάλιση, δεν έχει λογισμούς. Οι λογισμοί τι είναι, είναι το πλωστάσιο που δημιουργούμε είναι τα πυρηνικά μα όπλα για να πολεμήσουμε τον αντίπαλο και να προστατεύσουμε τον εαυτό μας ο άνθρωπος που έχει σιγουριά όχι γιατί είναι σπουδαίο, αλλά γιατί ξέρει ο Θα τον αγαπά και ζει αυτή την αγάπη, δεν έχει λογισμούς τι λέει, είναι, και, είναι εκπληκτικό που ε, ο χριστιανός το, το μεγαλύτερο σπορ που έχει είναι λογισμούς τι λέει, έχω λογισμούς πάτερ έχουμε λογισμούς τι σημαίνει λογισμός, γιατί να έχουμε λογισμός, γιατί μας λείπει ο Λόγος. Λέει ο Αγής Ξερός μας παρακάτω, να, αγαπάμε τους εχθρούς σας, να αγαπάτε τους εχθρούς σας λέει και θα γίνετε όημοι με τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς. Αγάπησε λοιπόν τον εχθρόν, γιατί δεν έβεργε σε εκείνων αλλά τον εαυτό σου. Δεν αγαπάμε τον εχθρό μας, λέει κάποιος Ωραίος μου κάνει τόσο πράγματα. Να βγει και λάδι από πάνω. Μα εκείνη στιγμή δεν είναι ευεργετής εκείνο, τον αυτό ο ευεργετής. Γιατί λέει όταν κάνει αυτό γίνεσαι ίσως με τον Θεό. Να αυτό μας κάνει πιο κοντινούς του Θεού. Εμείς αρρωστέρομαι με τις σκέψεις. Μας αδικήσαν, μας στενοχωρήσαν, μας, έθλι, μας έθλιψαν. Και προσπαθούμε να το διαχειριστούμε, να βρούμε την ισορροπία μα το πολύ πολύ να μην βγάλουμε μίσος, το πολύ πολύ να μην κάνουμε καυγά. Αυτό δείχνει όταν έχουμε μέσα μας ανησυχία ότι δεν είμαστε τόσο καλά μέσα μας να διαχειριστούμε, να τοποθετηθούμε ελεύθερα έναντι του άλλου. Και λέει ο άλλο: Ωραία, τι μου έκανε! Και αρχίζει να συζητάει, να συζητάει, να σκέφτεται. Αν τα λεπορεί το άνθρωπο και το θεωρεί πάρα πολύ σημαντικό αυτό, του χάλασε όλη τη διάθεση, του χάλασε τη μέρα, του χάλασε το μήνα, του χάλασε το χρόνο, του χάλασε τη ζωή, δεν μπορεί να ησυχάσει. Και εκεί που του είχε αυτά του λένε: Έχω κάτι ζαλάδε τελευταία. Πάω στον γιατρό και μου λέει: Μάλλον καρκίνο. Τα ξεχνάει όλο ο άνθρωπο μετά. <ΛΣ2> και βλέπουμε τελικά ποιο ήταν αυτό το σημαντικό που είχαμε. Ήταν η απάτη του εαυτού μας που δεν καταλάβαμε ποιος είναι ο λόγος που ζούμε και πως νικέται ο μεγάλος μας εχθρός είναι ο θάνατος. Όλοι οι εχθροί που έχουμε τους υψώνουμε μέσα στη συνείδησή μας ως πραγματικούς εχθρούς για να κρύψουμε τον πραγματικό αντίπαλο που είναι ο θάνατος. Προσπαθούμε να δικαιολογήσουμε τον εαυτό μας που δεν είναι καλά. Προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να απενοχοποιήσουμε την προσωπική μας ύπαρξη που δεν είναι αναπαυμένη. Και βρίσκουμε διάφορους φτέχτες για να μην δούμε το πραγματικό μας φτέκτη που είναι ο θάνατος. Που δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε. Και όταν έρθει η στιγμή που πιθαναλογούμε το θάνατο μπροστά μας τότε κρεμίζονται όλοι οι αλληλεκτροί και καταλαβαίνουν πώ δεν ήταν όλα σήμαντα. Συνεχίζει ο Άγιος Μάξιμος και λέει, για να μάθει, επομένως λέει ο άνθρωπος, να αγαπάει πραγματικά, πρέπει να προσπαθεί να αγαπάει κάθε άνθρωπο. Αν δεν μπορεί να κάνει αυτό, τουλάχιστον να μην μισεί κανέναν. Αλλά ούτε λέει, τι λέει ο Άγιος Πόπ, τι λέει, δέστε εδώ. Πού δεν περνάει από το μυαλό μας, πού το βρίσκει αλλά ούτε αυτό θα μπορέσει να καταφέρει δηλαδή να μην μισήσει κανένα πότε αν δεν μπορέσει να περιφρονήσει τα πράγματα του κόσμου τελικά είναι πολύ αντικαταναλωτικός <laughs> αυτό αν το διακηρύξουμε σαν διαφήμιση πάνε όλοι οι πάνε περίπατο λοιπόν εάν ο άνθρωπος λέει για να μπορέσει το μίσο ποιο γεννάει το μίσο μέσα από αυτά. Ποιο γεννάει, η ανάγκη της κτήση, η ανάγκη της περιουσία. Αυτό γεννάει το μίσος. Όπως λέει ο Άγιο Χριστό ο μεγαλύτερος εχθρός, ή μεγαλύτερη κατάρα του κόσμου είναι το δικό μου και το δικό σου. Το δικό μου και το δικό σου η μεγαλύτερη κατάρα. Ποιο γεννάει την έχθρα, ποιο γεννάει το μίσο, τα δικαιώματα των πραγματων. Η κακή. Διαχείριση δηλαδή των πραγμάτων. Αυτό είναι δικό μου. Έχω περισσότερα. Εσύ τι βγάζεις, εσύ τι δίνεις. Πώς είναι Πώς συνεισφέρει. Αν δεν μπορεί ο άνθρωπος να περιφρονήσει τα πράγματα του κόσμου, δεν μπορεί να ελευθερωθεί από το μίσο για του άλλου ανθρώπου και πολύ περισσότερο μπορεί να φτάσει στην αγάπη. Μάλλον δεν πρέπει να έχουμε πράγματα να έχουμε, αλλά να μην είμαστε Εκείνο λέει που καλλιεργεί μέσα στην ψυχή του πικρία για τον αδελφόν του δεν αγαπάει πραγματικά. Δηλαδή κάποιο, καλά εγώ το συγχωρώ αλλά με πίκρανε. Έχω μια πικρία. Δεν, δεν το κατακρινώ έχω πικρία έχω. Αυτή η πικρία δεν φεύγει. Αυτός λέει που έχει πικρία δεν αγαπάει πραγματικά. Γιατί τι είναι αυτός που πικραίνεται. Είναι επικεντρωμένο στον εαυτό του πόσο αδικήθηκε και πόσο πληγώθηκε. Δεν είναι προς τον άλλο που τον πλήγωσε που είναι πραγματικά ασθενής και άρρωστος. Άρρωστος. Κοσμικά είναι αυτός που αδικείται. Πνευματικά είναι αυτός που αδικεί. Έτσι δεν είναι. Ποιος είναι κοσμικά το θύμα. Αυτός που αδικείται. Πνευματικά είναι αυτός που αδικεί. Α, λοιπόν ο άλλος μια δίκησε και εγώ μένω στο δικό μου... σημαίνει είναι να αγαπώ πραγματικά. Μένω στην αδικία που υπέστη. Δεν μένω στην αδικία που έκαμε για να τον περιλάβει η προσευχή μου και η αγάπη μου. Γιατί λέει προτιμάει και τι τονίζει είναι εκείνος που καλλιεργεί μέσα στην ψυχή του πικρία των τον αδελφόν του. Δεν, δεν τον αγαπάει πραγματικά. Τι είναι αγάπη σου ρε πάτερ, με κατέστρεψε. Λέει. Γιατί το λέει αυτό, γιατί λέει ο Άγιος Μάξιμος προτιμάει από την αγάπη τα πρόσκαιρα και για χάρη του πολεμεί των αδελφών. Να γι' αυτό είμαστε θυνητοί. Γιατί ταυτιζόμαστε με τα πρόσκαιρα Και δεν ταυτιζόμαστε με τα αιώνια Ο θάνατος νικέται Όταν ταυτιστούμε με τα αιώνια Και αιώνιος είναι ο Θεός Και ο Θεός είναι αγάπη Όταν ταυτιστούμε την αγάπη Έχουμε αποδεσμευθεί από τα δεσμά του θάνατου Καταλύεται το κράτος του θάνατου Μόνο με την αγάπη Η αγάπη ξεπερνά τα όρια του θάνατου Και τα σύνορα του θάνατου Μην <υρκή> κακολογήσεις σήμερα Σαν φαύλο και πονηρών λόγω τη μεταβολής της αγάπης σε μίσο που υπέστης εκείνων που εχθέ επενούσε και εγκομίαζε ω καλών και νάρετον προβάλλον για δικαιολογία του πονηρού μίσου που έχει στον μικρό λόγο του αδερφού, λες, εγώ τον αγαπούσα, αυτός με χάλασε. Με αδίκησε, μου είπε μικρόν λόγο. Μην το προβάλεις λέει αυτό, αλλά να επαναλάβει τα ίδια εγκόμια, έστω και αν κατέχει ακόμα από την λύπη. Οπότε εύκολα θα επανέλθεις στην αυτήν σαν αγάπη. Η αγάπη λέει μας δίνει τη δυνατότητα να παραβλέπουμε σημαντικά λάθη εκείνων που αγαπούμε. Όταν λοιπόν κρατάς ημερολόγιο ποια λάθη σου έκανε, τι αδική σου έκανε και πότε, αυτό δεν είναι αγάπη. Είδατε ότι υπάρχει διαστροφή του όρου. Τι λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Η αγάπη πάντα στέγει. Τι όμορφη κουβέντα! Τα καλύπτει όλα. Τα στεγάζει όλα. Η αγάπη πάντα... Στέγει. Υπόστεχο. Λοιπόν, η αγάπη πάντα στέγει. Εάν λοιπόν εμείς επισημαίνουμε τα λάθη του άλλου και δεν τα παραβλέπουμε, σημαντικά λάθη, τότε δεν έχουμε αγάπη. Έχουμε μειονεξία. Προσπαθούμε σε μία σχέση να φανούμε δικαιωμένοι και ισχυροί και άξιοι. Λέει ο Άγιος Κοσμάς, οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, άνδρες και γυναίκες, με αυτές τις δύο αγάπες αγίασαν και κέρδισαν τον Παράδεισο. Όθεν και εμείς αδελφοί μου, Χιλιάδες καλά και αρετές αν κάνουμε νηστείες, προσευχές, ελλημοσύνες και, και αν και το αίμα μας να χύσσουμε για την αγάπη του Χριστού Βέστε τι λέει, ε, τι αρετές, λέω, όποιο θα έχει αυτά, δω λίγο νηστεία να κάνουμε, δω λίγο νηστείες, προσευχές, ελλημοσύνες, να θυσιαστούμε για την αγάπη του Χριστού, για την αγάπη του Χριστού, ίσως, και έχουμε ενέχθρα τον αδελφό μας των χριστιανών όλα χαμένα είναι. Και δεν μα ωφελούν τίποτε, και στην κόλαση πηγαίνουμε. Αυτό είναι εκπληκτικό που λέει. Τώρα το εννοεί, μάλλον το εννοεί. <laughs> Όταν λέει, δε σε τι σκανδαλιστικό, ακόμη και να, θυσια... να αρχίσουμε το αίμα μα για τον Χριστό. Τι ανώτερο από αυτό. μάρτυρες να γίνουμε, αν, αν τι κάνουμε, έχουμε έχθα για τον αδελφό μα τον Χριστιανό, όλα χαμένα είναι. Δηλαδή, προτιμά την αγάπη του Χριστιανού από τον Χριστό. Γιατί? Γιατί δεν μπορεί ο Χριστός να μείνει αδελφός μας. Δεν μπορούμε να χωρίσουμε τον Χριστό από τον αδελφό μας. Αλλά τι δηλώνει, αντισύνει που δεν αγαπούμε και τον αδελφό μας... η θυσία για τον Χριστό που Όπω λέει ο Άγιος Ιανιος ο Θεολόγος... αν λέμε ότι αγαπούμε τον Θεό και τον αδελφό μας... όχι, είμαστε ψεύτες. Πώς είναι αυτό που δεν βλέπουμε να λέμε ότι τον αγαπούμε... και αυτό που βλέπουμε να λέμε ότι τον αγαπούμε... Άρα, όχι ότι αρνεί την αγάπη του Χριστού και τη θυσία αλλά είναι δείγμα ότι η αγάπη και η θυσία αυτή για το Χριστό δεν ήταν αληθινή Όθεν πρέπει και εμείς αν ίσω και θέλουμε να λέγουμε να αυτόν τον Θεό μας Πατέρα να είμεθα εύσπλαχνοι και φιλάνθρωποι και να χαροποιούμε τους αδελφούς μας Τι ωραία έκφραση, ε. κοιτάξτε σας κάνουμε μια αρχή, μη χαραπείμε τους αδελφούς μας τη γυναίκα μας και τον άνθρωμα σας κάνουμε μια αρχή ε, φανταστείτε, κανείς, να, όταν ξενερώνει από τον πρώτο χρόνο που βγει το θαύμα ε, να προσπαθεί καθημερινά να βρει δρόμο να δίνει χαρά στο σύντροφό του Δεν θα ξυπνήσει άλλη διάσταση σχέση. άλλη ψυχική σύνδεση Άλλο έρωτας, άλλη αγάπη, δεν θα ξυπνήσει ε. Μα μόνο το να βρεις να εφεύρεις τι θα δώσει χαρά στον άλλο εσύ ο ίδιος αναπτύσσεσε, Εσύ ο ίδιος καλλιεργείς εσύ ο ίδιος ξυπνάς. Αλλά αν όμως έχεις ταυτίσει την παρθενία, στις προκαμία σχέσης με την ύπνωση και δεν καταλάβεις ότι η άσκηση της παρθενίας είναι η ερωτική πλήρωση δηλαδή είναι η καλλιέργεια της ερωτικής διαθέσεως προς τον ανθρώπινο πρόσωπο και προς τους θεών. Είσαι νεκρωμένος, είσαι φυτό. Αν ομω είσαι ανήσυχο, και, δεν, και δεν, δεν, δεν βολεύεσαι εύκολα σε λίγα πράγματα Και λες, μα κάτι έγινε το δεν είμαι καλά Η καρδιά μου δεν λειτουργεί Μιώθω ότι είναι, έχω αποξενθεί από τον σύντροφό μου, τον αδελφό μου Και πριν να δω τι γίνεται Και καθημερινά το ε, δραστηριοποιώ αυτό Και δεν δραστηριοποιώ μόνο τη σάρκα μου Αλλά δραστηριοποιώ και αυτή μου την ανάγκη Τότε εξελίσσομαι, αναπτύσσομαι Τότε θα βρω και τον Θεό Ιδέ και είμαστε άσπλαχνοι Σκληρόκαρδοι και επικραίνουν του αδελφού μα και του φαρμακεύουμε και του βάνομαι τον θάνατο στην καρδιά, δεν πρέπει να λέγουμε το Θεό μα πατέρα. Που από ό,τι λέει εδώ, προσέξτε. Ιδε και είμαστε άσπλαχνοι. Δεν χαρούμε ο αδελφό μα, ε. και επικραίνουν του αδελφού μα. Πόσο Με ένα, προβλε... Με ένα στραβό βλέμμα μπορεί να επικραίνουν ο αδελφό μα. Με το κήρυγμα που μπορεί να κάνουμε τον αδελφό μα για να το σώσουμε, εμεί οι, οι εραπόστολοι. Προσπαθούμε τον ζόρι τον βάλουμε να υψωθεί ψηλά και να νιώσει αξία και να γίνει ο ίδιο μα μαζί μα. Λοιπόν, ιδέα και είμαστε άσπλαχνοι, σκληρόκαρδοι, δεν είμαστε συγχωρητικοί και επικρίνουμε του αδελφού μα και του φαρμακεύουμε και του βάζουμε τον θάνατο στην καρδιά του, δεν πρέπει να λέγουμε τον Θεό μα πατέρα, αλλά ποιον, τον διάβολο λέει. Το διάβολο θα λέγουμε πατέρα μα. Αυτό είναι που μα βάζει τέτοιε διαθέσει. Φανταστείτε λοιπόν, αν υπάρχει τέτοια ψυχή που αγωνίζεται καθημερινά να δίνει χαρά στους του, στον αδελφό του. Και προσέχει τον λόγον του, προσέχει τη συμπεριφορά του και είναι ευγενή, είναι αριστοκράτης, είναι άρχοντας. Και δεν θέλει να είναι αδιάκριτος, σκληρόκαρδο, προσέχει στους τρόπους, τα λόγια. Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι ερωτεύσιμο. Αυτός ο άνθρωπος δεν μας γεννήσει τη διάθεση αγάπης. Αν είμαστε εμεί τέτοιοι, δεν θα μα αγαπήσει ο σύντροφό μα. Γιατί τα θα Μιχαίλια, δύο πράγματα. Καλά, ρε, πάτρε, μείνε εσύ αυτά και εγώ δεν κουνηθώ, εφα, Έχω φάει κέρατο. Κοιτάξτε, αν υπάρχει αυτή η ανασφάλεια, είναι χαμένη σχέση ήδη. Μια τέτοια σχέση δεν σώζουμε το ζόρι. Και καμιά φορά πρέπει να ρισκάρουμε και να κάνουμε και υπομονή να αγαπούμε κάποιον άνθρωπο. Για να δούμε τελικά ότι η αγάπη δικαιώνεται. Γιατί λέει ο Απόστολος Παύλος, η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Εκτός αν μας είπε ψέματα. Αν λέει αλήθεια ο Απόστολος Παύλος και ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, στο τέλος η αγάπη θα δικαιωθεί. Όποιος έχει αυτή την ευλογημένη αγάπη πρώτον ιστον τον και δεύτερον στον τον αδελφόν του, αυτός αξιώνεται και δέχεται την Παναγία Τριάδα μέσα στην καρδιά του. Η αγάπη είναι από τον Θεό, είναι ο Θεός και μόνο από τον Θεό μπορεί να αποκτήσει ο άνθρωπος να την αποκτήσει διά της προσευχής. Η αγάπη δεν είναι αδάπανη αισθηματισμή. Δεν είναι ωρεολογίες. Δεν είναι αρκησιστική ρομαντισμή. Δεν είναι σχήματα και στοχασμός. Δεν είναι λόγια δηλαδή. Δεν είναι ωραίε σκέψει και λόγια. Δεν ακυρώνουμε τα λόγια, δεν ακυρώνουμε τους αισθηματισμούς, αλλά μόνο εφόσον είναι καρπός πραγματικής αγάπης. Πότε είναι αυτό. Αλλά είναι ζωή που εκφράζεται διαρκώς στην καθημερινότητα. Οι αρετές του ανθρώπου έχουν αξία μόνο αν έχουν κίνητρο την αγάπη. Αλλά και η αγάπη είναι πραγματική όταν γίνεται πράξη όπως και η αγάπη και η πίστη χωρίς πράξη είναι νεκρά. Θέλετε κάτι να ρωτήσετε μέχρι εδώ, Πατρίκη. κάπου λένε ότι αν λέει ότι την σχέση, να σκέφτεται κανεί πώ θα. το σημαντικό ήταν τον τη σχέση αγερωτική μαζί του. Πέρα από την άλλε σχέσει, πάλι να σχέση. Κάπου λέει πατέρα, είσαι νομίζοντα χρυσότομο. Όταν λέει σταματήσει η τεχνοπία καρτέλιο είναι να μην έρθει επαφή σημαντική με τον σύντροφο σου. Τι λέτε, τι γίνεται. Καλά, ποιο ψυχιατρός το είπε. Είσαι καλά, ποιο πατέρα το είπε. Το αντίθετο λέει ο χρυσότομο. Αν δεν υπάρχει τεχνολογία. Το αντίθετο λέει ο χρυσότομο. Αν δεν μπορεί να το πει στο ζευγάρι. Τι. Το ζευγάρι, άμα δεν υπάρχει τρόπο να. Παιδιά, αλλά να σαν Ποιος το λέει αυτό ε, Τότε καλύτερα γίνονται καλόγεροι Για σοβαρευτούμε λίγο Ο λόγος της... το στόμα, δηλαδή είναι η Ποιος το λέει αυτό Ο Άγιος Χώσος μας λέει ξεκάθαρα δύο λόγους Δια την πείρωση της αρκός, Που αυτό είναι γενικότερη έννοια Ερωτικής Ένωσης και δια το αυξάνεστε και πληθύνεστε που σημαίνει την ειντεκανοπία. Σύμφωνοι με αυτό λέει ο Άγιος. Και συνεχίζει ο Ιωσήφη. Έκ των οποίων το σημαντικό είναι το πρώτο. Γιατί ήδη επληθύνθηκε ο κόσμο. Ηδη επληθύνθηκε ο κόσμο. Θεωρεί ο κοσμο σημαντικό είναι το πρώτο. Διάβασε το ένα κόμμα του. Παρακαλώ, Τι δε. Ωγόρισκα, Συγγνώμη. ένα <Συγνώμη> Αν <Συγνώμη> έχω καταλάβει καλά, είναι την μια πέρα <επόλοι> <Είμα απομίγεται>. και μάμι στον Θεό. Δηλαδή, εγώ πούς τώρα ότι όλα υπάρχει η πονή και μέσα στο άνθρωπο αν μπορούμε να ελπιστεύει. Δηλαδή, εγώ δεν έχει Ναι, Κοιτάξτε. Σαφώς, <κυ grips> ο σκοπός δεν είναι να πολεμήσουμε απλώς τα πάθη μας αλλά να τα μεταμορφώσουμε. Δηλαδή, <γων> ο άνθρωπος δεν πολεμάει τα πάθη του κατά μέτωπο καταργώντας τα αλλά μεταμορφώνοντα. τα. Άρα, δεν αποθούμε τα πάθη μας, τα μεταμορφώνουμε. Και τα μεταμορφώνουμε μέσα από την αγάπη μας και των Θεών. Άρα ο στόχος μας είναι η σύνδεσή μας με τον Χριστό. Ο στόχος μας είναι να αγαπήσουμε τον Θεό. Και εκεί η δύναμη του πάθους που είναι αρνητική γιατί λειτουργεί η φιλαυτία, ο εγωισμός γίνονται αγάπη, προσφορά και ταπείνωση. Κατανοητό. Δηλαδή ποια είναι η ουσία του πάθους είναι η φιλαυτία η παράλογη αγάπη για τον εαυτό μας και αληθινή αγάπη είναι η σχέση μα με τον Θεό. Δηλαδή η σωστή αγάπη για τον εαυτό μας. Τώρα τι σημαίνει σαρκικό πάθος είναι το πάθος στο οποίο ο άνθρωπος κάνει το πρόσωπο αντικείμενο και λειτουργεί μόνο για τις ιδιωτελεί του ανάγκες. Το καταλάβατε. Πότε δεν είναι πάθος όταν είμαι προσφορά προς τον άλλον. Όταν είμαι άνοιγμα προς τον άλλον. Άρα δεν παίρνουμε την ερωτική, α το πούμε, σχέση και από μόνηση την ακυρώνουμε. Αλλά η αυτή, αν μπορεί να είναι ευλογία, μπορεί να είναι και θάνατος. Πότε. Όταν δεν είναι κίνηση προσφοράς και αγάπης προς τον άλλον και είναι διάθεση κατάκτησης ιδιοτελούς συμφέροντος από τον άλλο. Τι πρακτικά δεν μπορούμε να Τι πρακτικά Πρακτικά σημαίνει... Κοιτάξτε, αυτό πρακτικά σημαίνει χρειάζεται να αγαπήσει αυτό που ο Ιωρός Υιώσεις. πρώτα να αγαπώ τον Θεόν. Όχι. Όχι. Ο Χριστός δεν, αποφεύγει. δεν μας λέει να αποφύγουμε την Ιδονή. Μαζίχνει τον τρόπο να την απολαύσουμε πιο ωραία την Ιδονή. Ο κόσμος λέει την Ιδονή και μόνο τη σάρκα. Ο Χριστός λέει η Ιδονή και είναι και ο πρόσωπο. Κακή είναι η Ιδονή που λειτουργεί για το μυστικούς λόγους, όχι <ρκοί> μέσα στην είναι της σχέσεως. <σταλείς> το καταλάβατε; <ρκοί> Δεν είναι κακό είδο... Όταν κοιμάστε σας αρέσει ο ύπνος; <Σταλεί> Είναι κακό. Όταν τρώμε δεν δεν ευχαριστούμε φαγητό είναι κακό. Μπορεί όμως τρώω το φαγητό να χλαπακιάσω και ένα να σταθώ να κάνω ευχαρίστω τον Θεό. Αυτό είναι κακό, όχι το φαγητό Το φαγητό ευχαριστώ τον Θεό που μου δίνει να το φάω Να το απολαύσω, να χαρώ Και εάν είναι κα... Δηλαδή μπορεί να υπάρχει ερωτική Χωρίς η δονή δεν μπορώ να το καταλάβω, υπάρχει δυνατότητα Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο Υπάρχει δυνατότητα, εσείς θα μου πείτε <συγνώμη> Υποτίθετε ότι είμαι καλόγερος Υπάρχει <συγνώμη> δυνατότητα <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> <συγνώμη> Ερωτική επαφής χωρίς ηδονή όχι. Ποιος έβαλε στη φύση μας ή από... Ο Θεός δεν την έβαλε Αλλά ο τρόπος χρήση, Ο τρόπος προσέγγισης Πόσο εγω κεντρικά λειτουργούμε Ή όχι κρίν την έννοια της αμαρτίας Όχι αυτή η ίδια η ιδια Είμαστε μετά τον παράδεισο όμως τώρα για να ξαναφτάσουμε στον Παράδεισο, μας έδειξε τον δρόμο Χριστό. Χριστός. Επειδή είμαστε... Ξέρετε, επειδή είμαστε... Είμαστε μετά τον Παράδεισο... Είμαστε μετά τον Παράδεισο τώρα και είμαστε στην πτώση, ναι. Χρειάζεται λοιπόν να μας δώσει τα κίνητρα. κίνηση, σχέση. Και μας βοηθάει, επειδή ποιος μπορεί να αγαπήσει μια γυναίκα, δεν υπάρχει δονή. Ή ποιος μπορεί, ποια γυναίκα να έχετε ένα άντρα, δεν υπάρχει η Ιδονή Με την έντιση της αγάπης, της ενότητας. Και προσπαθούμε με βοηθόν των σύντροφων να αποκαταστήσουμε τον παράδεισον, να επιστρέψουμε σε Αυτόν που είναι η αγάπη και η σχέση, η εν Χριστό. Εδώ θα κάνω πολύ καλύτερα στις όσο και να Οι προγανιές επιτρέπουν να τι απαντήσει είναι αυτέ, Ένα η οχι Πώς ελεγα οταν διναμε εξετασει λεγαμε Κοιτάξτε, να προσπαθήσω να δώσω μία απάντηση. Αν οι προγραμματικέ σχέση επιτρέπονται, οι μεταγαμίες επιτρέπονται. Τι εννοώ μ αυτό? με αυτό, Γιατί το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι μετά το γάμο δεν υπάρχει σχέση. <Κι> Και ενώ τι, <Κι> Ότι δεν εννοώ την ερωτική μόνο σχέση, πάβει να υπάρχει σχέση. <Κι> ποτέ η έννοια τη σχέση δεν είναι αμαρτία. Μα ποτέ. <Κι> σιγά σιγά, μην βιάζεστε. Τα προλάβουμε, δεν σύντομα θέλουμε. Ποτέ η έννοια της, ξέρετε... καταρχήν αρχή θα, θα μπορούσαμε να πούμε γενικότα, γενικότατα πως το ίδιο πράγμα μπορεί να είναι αρετή, μπορεί να είναι και αμαρτία. Και δεν είναι, δεν είναι ο, ο πνευματικός λόγος, είναι να μπαμπούν, ε, ψηκάς τη σκούπιση, βγάζουμε ένα πόρισμα. Και στο λόγο του ότι βλέπουμε πράγματα που μοιάζαν ω αρετή ήταν αμαρτία. Και πράγματα που φαίνονταν ως αμαρτή ήταν αρετή, αυτό είναι μια γενικότερη προσέγγιση. Η έννοια τη σχέσεως από μόνη είναι αρετή. Αλλά όταν λέμε σχέση σημαίνει πρόσωπο που αγαπά, ένα άλλο πρόσωπο. Αλλά πότε γίνεται ο άνθρωπος πρόσωπο όταν έχει σχέση με τον Χριστό. Όταν ενσωματώνεται στο πρόσωπο του Χριστό του, βρίσκει την προσωπική του υπόσταση ο άνθρωπος. Όταν δηλαδή η σχέση δεν είναι μια διαδική σχέση ερωτική. Ένας άντρας και μια γυναίκα που θαυμάζει ένας στο και του και του σταμάτει και στο όλος αληθωρίζουν. Αλλά ένας που κρατάει το χέρι του, του άλλου και κοιτούν προς τον Χριστό. Δηλαδή η σχέση αυθαρτοποιείται στο σώμα του Χριστού. Και ο γάμος αυτό είναι. Είναι η ενσωμάτωση της σχέσης στο σώμα του Χριστού. Ακούσατε. μην βιάζεστε, Δεν πρέπει να παρακολουθείτε. Λέμε ότι πρόσωπο γίνεται και η σχέση αυθαρτοποιείται, εξαγιάζεται, ευλογείται όταν ενσωματωθεί στο σώμα του Χριστού. Στο μυστήριο του γάμου δίνεται η δυνατότητα αυθαρτοποίησης της σχέσεως. Χρησιμοποίηση τη σχέση. Από ψυχολογική σχέση γίνεται πνευματική σχέση, γίνεται σωτι... σωσ... σε σωσμένη σχέση. Δεν σημαίνει όμω ότι θα το λειτουργούν. Αν δεν λειτουργούν σωστά, μπορεί να μην το λειτουργούν αυτό. Κατά αυτήν ναι, λοιπόν, τι συμπεραίνουμε. Μια σχέση λοιπόν, που δεν έχει σχέση στο σώμα του το Χριστού είναι μια ανθρώπινη ψυχή σχέση, αλλά όχι μια σε σωσμένη σχέση στο σώμα του Χριστού. Βγάλετε το συμπέρασμα. Λοιπόν, εγώ είμαι <Ρι> άτομα και <Ρι> μα έχουν δύο Χωρί θα υπάρχει κάμμα. Το οποίο αν Είναι νόμο στα μάτια του βιβλίου. Σα είπα ότι ο μυστήριο του γάμου είναι ο, ο, η μυστηριακή ενσωμάτωση και διάσωση τη σχέση ερωτικής ερωτική του ανθρώπου. Δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που λέω. Πού σημαίνει ότι πριν το γάμο δεν υπάρχει αυτό. <laughs> δεν λέω <πείτε όχι>. <laughs> απαγορεύεται <laughs> που δεν θα είπε ο χρήστε απαγορεύεται για τίποτα. Έχετε ανάγκη τόσο πολύ να απαγορεύει. Δεν απαγορεύεται ελεύθερα αποφασίζει άνθρωπος αν θα δοθεί στον Χριστό ή όχι. Όπως και σε όλα τα πράγματα. Ναι. Ελεύθερα θα επιλέξω να ακολουθήσουν εδώ του Χριστού ή όχι, δεν είναι θέμα απαγορεύσεων. Καταλάβω τελείς, σας είπα ότι η σωτηρία της σχέσης είναι το σώμα του Χριστού. Η σχέση σώζεται το σώμα του Χριστού. Αλλά ποτέ ο Χριστός δεν απαγορεύει. Είναι ελεύθερος να επιλέξει τη σωτηρία της σχέσης του ή όχι. Πάλι δεν είναι ξεκάθαρο αυτό που είπα. Με συγχωρείτε. Είπαμε ότι μία σχέση δεν σώζεται, ο άνθρωπος δεν παντρευτεί. Το καταλάβατε. Αν δεν είναι σωμα το, σωμα το Χριστό Δεν γίνει το μυστήριο. Το καταλάβατε αυτό. Αυτό τι σημαίνει. Δεν να μας... Λέβαια. Λέβαια. Όχι. Δεν θέλω να ανταποκριθώ στη λογική αυτή που θέλει τα πράγματα να τα βάλει σε καλούπια θέλω να σας δώσω να σας εμπνεύσω μια σχέ, στάση υπεύθυνη έναντι του Θεού Και μια δεύτερη, ευτερικα, ευτερικα, ευτερικα, ευτερικα, ευτερικα. να σας πω κάτι άλλο να αντιστρέψω το ερώτημα ένας άνθρωπος που δεν έχει προγαμίες σχέσεις είναι εντάξει να η σχέση του γιατί μπορεί να είναι εντάξει να μην είναι. δεν θα η πέντε ήταν το απαγορεύσιο. Όταν υπάρχει ερωτική σχέση με προφύλαξη, είναι μόνο. Λοιπόν, αυτά είναι προσωπικά θέματα που δεν συνδυντούνται έτσι. Εγώ πολύ απλά σας λέω ότι έχουμε την... Παλαιάν Διαθήκη, συγγνώμη λίγο τελειώνουμε. Έχουμε, και τη, γιατί δεν απαντώ ευθέως θα σας πω. Έχουμε την Παλαιά Διαθήκη, έχουμε την Καινή Διαθήκη. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε πολυγαμία, υπήρχε ή όχι. Δια τη σκληροκαρδία των ανθρώπων επέτρεψε ο Θεός αυτήν τη δυνατότητα. Είναι κατανοητό. Λοιπόν, ο άνθρωπος της Χάριτος, που ήρθε ο Χριστός, ακόμα και τον βλέμμα το θεώρησε μοιχεία γιατί είχε τη δυνατότητα ο άνθρωπος να ανταποκριθεί πιο ουσιαστικά στην αγάπη του Θεού. Με αυτή την έννοια λοιπόν λέμε ότι ο άνθρωπος ε, δεν απαντώνται με γενικότητες με αυτή την έννοια και δεν μπορούμε ποτέ να πούμε σε γενικότητες. Ο άνθρωπος όμως ο οποίος αγαπά τον Θεό και είναι μέσα στη χάρη του Θεού ασφαλώς ο ίδιος θεληματικά δεν έχει προγαμίες σχέσεις γιατί ότι. Κάνει κάτι χωρίς την παρουσία του Χριστού. Λοιπόν, δεύτερο, επειδή όμω δεν είμαστε όλοι στην Καινή Διαθήκη... οι Παλαιά που είναι στην Παλαιά Διαθήκη. Που δεν έφτασαν ακόμη σε αυτή την οριμότητα. Δεν μπορεί να το επιβάλλεις αυτό. Γεια. Δεν μιλάω Να σας πω δηλαδή. <σχερνή> Ανάλογα αν είμαστε στην Παλαιά ή στην Καινή Διαθήκη ο κάθε άνθρωπος. Η Καινή Διαθήκη είναι υπαρκτή. Και η Παλαιά Διαθήκη είναι Εδώ όλοι είμαστε. Όταν είμαστε άνθρωποι του νόμου της δικαιοσύνης ξέρετε τι είναι Καινή Διαθήκη και τι είπα λέει Αδιαθήκη ακούστε με λίγο Κενή Διαθήκη σημαίνει να αγαπώ τον εχθρό μου ποιοι από εδώ τον αγαπούμε Εκτός από εσάς δεν ξέρω κανένα άλλο Εφόσον λοιπόν έχουμε Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου Λοιπόν, λοιπόν, όταν θεωρούμε ότι, αισθανόμενος ότι πρώτος εγώ παλεύω να μπω στην Καινή Διαθήκη, στην εποχή της Χάριτος βλέπω με κατανόηση τον αδελφό μου ο οποίος παλεύει με τα πάθη του και δεν έφτασε ακόμη στην οριμότητα της καινή Διαθήκης, Όπου πραγματικά ο άνθρωπο κατανοεί ότι η χαρά του είναι ο Χριστό και η σχέση του είναι ευλογημένη, αν μπει μέσα στο μυστήρι του Χριστού, του τέστη των γάμων. Να ευλογηθεί όπω εγώ, σαν Παπάζ, δεν μπορούσα να λειτουργήσω τον χειροτενιθώ. Θεωρείται αυτό είναι το μυστήριο. Αλλά ο άλλο ακόμη δεν είναι σε αυτήν την αυτή κατάσταση και ο Θεό σιγά σιγά τον αναβιβάζει σε αυτή τη διαδικασία. Γι' αυτό είναι για τον κάθε άνθρωπο, πέρα από αυτό που συμφωνούμε απολύτω. Έχει ο Θεό προσωπικά μια δική του θέση. Μα όταν απαντούμε, δεν λέμε γενικό τι σα λέω, Σας περιγράφω όλο το φάσμα.